Τσίκινο σοβρακάκι Κύριε Οδυσσέα Στατινόπουλε Να φοράς τσίκινο σοβρακάκι Προς τους Πασόκους τώρα όλα αυτά Από το βήμα της Βουλής Τους προτρέπει, τους προτείνει να φορέσουν τσίκινο σοβρακάκι Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Πασόκ γιατί είδα και μια δημοσκόπηση Πώς αληθινές να είναι τώρα Που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, υποτίθεται, στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Και έχουμε θέματα. Όταν θα περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, καλπάζει ο Ανδρουλάκη. Θα είναι η κυβέρνηση σε 5-6 εβδομάδε, από ό,τι βλέπω. Όλα αυτά πάντα σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει. Το τσίκινο Σοβρακάκι παίζει αυτέ τι μέρε. η Κράνο, σύμφωνα με την εκδοχή του Πολάκη, εδώ από τον Άδωνη, ω Βρακάκι. Σοβρακάκι για την ακρίβεια. Ο μήνα σήμερα έχει 2 Φεβρουαρίου. Έχει τελειώσει η πανδημία, τελείωσε σήμερα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, ανοίξει το παρελθόν, πετάχτε μάσκες, ε, τα εμβόλια τα κάναμε εντάξει, θα μείνουν έτσι να τα θυμόμαστε, ε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, κυκλοφορούμε ελεύθεροι, γιατί στις 3 Ιανουαρίου, ένα μήνα ακριβώς πριν, είχε προαναγγείλει το τέλος της πανδημίας ο Άδωνης. Εργαζόμενοι στην εστία να μην ανησυχούν, Δεν υπάρχει θα η εστία είναι ο χώρος που δεν βρίσκει εργαζομένου, με το κι άλλοι δεν βρίσκουν. Τώρα κύριε Υπουργέ, ε, τώρα που δεν έχουν τώρα δουλειά, τώρα. τώρα Σε ένα μήνα έχουν... η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5. Είναι, η πανδημία θα έχει τελειώσει 1,5 Ο τουρισμό μα θα πάει καταπληκτικά. Καλά, ο τουρισμό είναι δεδομένο θα πάει καταπληκτικά. Και πέρσι πήγε, δεν έβρισκαν σκαμπό οι ξένοι, αλλά έχει τελειώσει η πανδημία. Για την ακρίβεια τελειώνει αύριο, αλλά και σήμερα. Αν τον πάρουμε πλήρω τον μήνα, τελειώνει σήμερα. Οπότε πετάχτε τα όλα, ξεχάστε τα όλα, κυκλοφορούμε στα λιβάδια, ανέμελοι όλοι, γιατί δεν έχουμε πια πανδημία. Είναι μια ανάμνηση που έχει φύγει και τα είπα αυτά τον Γενάρη, 3 Ιανουαρίου, και από τότε. Κάθε μέρα έχουμε 100 τουλάχιστον νεκρούς. 100 τουλάχιστον νεκρούς με κάτι ρεκόρ να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Αυτά από τον Άδωνη είναι στο κέντρο της επικαιρότητας γιατί επανήλθε η υπόθεση Νοβάρτης. Πάνω που την είχαμε ξεχάσει, πάνω που η Σαγγελέας την έβαλε στο αρχείο ξανά στην επικαιρότητα η υπόθεση Νοβάρτης. Ε, στα social media παίζει πάρα πολύ το hashtag αδιευκρίνιστο ποσό γιατί υπάρχουν κάτι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Αδώνιδος Γεωργιάδη που είναι αδιευκρίνιστα ο εισαγγελέα έγραψε ότι είναι αδιευκρίνιστα όλα αυτά τα ποσά λογικό όλο αυτό να έχει προκαλέσει υπάρχει προκατάληψη των Ελλήνων πολιτών προς το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας και με τον τρόπο που διοικεί με, το, με τη διαπλοκή που υπάρχει μεταξύ εταιριών και πολιτικών προσώπων οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια αμφισβήτηση Ένας χαβαλές, αλλά και κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Έχουν επανέλθει με πιο σκληρό τρόπο και δεν απαντώνται. Ο, η θέση εδώ και η άποψη τη εκπομπής για τον Πολάκη είναι πολύ γνωστή. Την είπαμε και χθε, τη λέμε κάθε φορά. Με το πολιτικό του στυλ, με όλα αυτά που λέει. Όμως έψαξε και βρήκε στο... στο πόρισμα αυτό την, την αρχιοθέτηση της υπόθεσης του Άδων Γεωργιάδη γιατί μέχρι στιγμής έχει αρχιοθετηθεί δεν ξέρω αν θα επανέλθει αλλά είναι στο αρχείο εκεί την Ευαλούσα Αγγελέας βρήκε μια φράση περί κουφότητας Και τι γράφει, αν έχετε το Θεό σα, το πόρισμα που κατέθεσε ο κ. Γεωργιάδη. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί να συνδεθεί πράξη δωροδοκία με τη συγκεκριμένη ενέργεια, συγκρούεται ευθέω με τη λογική. Σε κάθε περίπτωση, ο άδωρη Γεωργιάδης ή αν έχει δωροδοκηθεί, είναι άτομο χαρακτηριστική κουφότητα. Αυτό γράφει το πόρισμα, το δικαστικό, τη Που δεν αντιλαμβάνεται τι πράττει και γιατί το πράττει, δηλαδή έχει το καταλόγιστο. Αν τα άπιασε δεν κατάλαβε γιατί τα πιέζε. Ή είναι αμέτωχο δωροδοκία. Και αυτό το πόρισμα αρχιοθετεί. Μάλιστα. Τι δίωξη του κύριου Γεωργιάδη για το μεγαλύτερο σκάνδαλο φαρμακευτικής δαπάνη. Ό,τι κουφαίνει είναι γνωστό. Να τώρα που έρχεται ο κύριο και το αποδεικνύει. Ο κύριο το βάλει στο πόρισμά του. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Το βγάζει κουφό. Το πολύ το παιδί το έκανε αυτό που το έκανε και κουφάθηκε. Δεν κανέκουγε τίποτα δίπλα του. Δεν έβλεπε προφανώ. Παρ' όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλλον θα απαντηθούν κάποια στιγμή από ό,τι βλέπω, γιατί φορτώνει και λόγω προεκλογική περίοδου που μπήκαμε, πριν ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε μείωση του έμφυα. Όλα αυτά είναι προεκλογικά και όπω ξέρουμε, οι πόλωση θα είναι τεράστια. Θα γίνει το χοντρό μα γιατί υπάρχουν κάτι διευκρίνηστα ποσά σε λογαριασμού. Οι εισαγγελεί δεν τα ψάχνουν αυτά τα διευκρίνηστα ποσά. Εμπλέκεται και γραμματέα. την οποία η καλυμμένη μάρτυρα στην είχε αναφέρει παλιότερα, επανήλθε το θέμα και απασχολεί και είναι πολύ λογικό. Αλλά να κρατήσουμε τα θετικά από όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Μία εταιρεία όπως η Νοβάρτης μπορεί και να αναδώνει γιατρούς ή πολιτικούς, αλλά παρακάτα θα μιλά μαζί, γιατί έχει φάρμακα που σώζουν ζωές. εταιρεία όπως η Νοβάρτης μπορεί και να αναδώνει για τρούι πολιτικούς, αλλά θα μιλά μαζί γιατί έχει φάρμακα που σώζουν ζωές Σε ευχαριστώ Παναγύω. Γιατί πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Σαν την υγεία δεν έχει. Οπότε θα δεχτούμε όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε είμαστε και μια πλούσια χώρα, ένα πλούσιο λαό. Γέννη ο Καθηγητή, σήμερα το πρωί στο Σκάι και είπα αυτό ακριβώ. Ότι τα πρόστιμα είναι πολύ για τους τους, γιατί πλούσια χώρα και πρέπει να λίγο. Είναι μερικέ μέρε που έχουν σταματήσει τα πολλά απειλητικά μηνύματα στο κινητό μου. Σήμερα θα ξαναρχίσουν. Μετά από αυτό Α, που θα τέ, πω τέ, τώρα, εντάξει. Δεν είναι σοβαρή υποχρεωτικότητα αυτή η οποία επευλήθη και γι' αυτό, γι αυτό δεν. Πώ να σα το πω, δεν έχει πια στο ένας Είμαστε ένα πλούσιο λαό. Να σα πω κάτι, κύριε Είμαστε ένα πολύ πλούσιο λαό. Α πούμε, υπάρχουν γύρω σε 6 7000 υγειονομικοί. <στά> <στά> οι οποίοι αντέχουν επί 6-7 μήνε να μην έχουν μισθό. Εγώ δεν αντέχω να ζήσω με 6-7 μήνε χωρί μισθό, δηλαδή <στά> δεν δε βγαίνω. <στά> Άρα είμαστε ένα πλούσιο <στά> λαό. Αντύ... Τι είναι 100, ευρώ, 100, ευρώ, 100 ευρώ, ευρώ για τον άλλον, τον πλούσιο. 100 ευρώ κάθε μήνα μπορεί να τα δίνει έτσι για πλάκα. Γιατί <στά> θα <στά> τα δώσει κανεί. Δεν θα τα δώσει. Όχι. Είμαι σίγουρο. Θα πάνε στην ενεφορία, δεν είναι την γλιτόνια. Τι εννοείται. Βέβαια. Και πιστεύετε εσεί ότι θα τα πληρώσει κάποιο ή θα εισπραχθούν. Ο μπάνι λαγό, δεν ήταν λαγο. Επειδή τα καρότα παίζανε πολύ αυτέ τι μέρε με του χιλιοανθρόπουλου, παντού έβλεψε ένα καρότα μισή στην Ελλήπου λιγάμε πολλού συλλογανθρώπου. Κανα δυο είναι ακόμη δεν έχουν λιώσει. Οπότε τα καρότα παίζανε ο λαγό, ο Βασιλιά κόβω λέει ότι είμαστε πλούσια αγορά, πλούσιο λαό και το συνέχισε δεν το άφησε μόνο εκεί. Δηλαδή, πώ θα μπορούσε να γίνει σοβαρό μέρο. θα γίνει αυτοί, πιο υποχρεωτικότητα. σοβαρή υποχρεωτικότητα, πρέπει να το βρει η κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ. Λέω υπάρχει άλλο τρόπο. Και ποιο έχει άλλο τρόπο. είναι. Και οικονομικά πολύ πιο δύσκολα πρόστιμα. Πρόστιμα τα οποία είναι στην πηγή, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Σου, στην δηλαδή. Ιταλία, αν είσαι πάνω από 50 ετών και πα να πα τη δουλειά σου, αν εμβολίαστο, έχει ένα πρόστιμο, α, νομίζω, 600 ευρώ. Ξαπέρα. πρακτικά μπορεί να αφαιρεί το αφαιρεί από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου. Πρακτικά δεν το γνωρίζω αυτό, δεν είμαι λέω. νομικός Αυτό θα το ρωτήσει σε κάποιο νομικό. Εγώ mm. σα λέω ότι αν πάντω αυτό το πρόστιμο αφαιρεί το από τη σύνταξη, αντί για 220.000 ή φτωχή μου πρόβλεψη, mm -hmm. ήταν είμαι ότι θα 450 αυτά, με 500.000.000. Έχουμε λεφτά, υπάρχουν λεφτά από παλιά. Οπότε είναι μια πλούσια χώρα. Εδώ ένα γιατρό που θα πρέπει να λέει τα τη πανδημία, υποτίθεται, τα ιατρικά δεδομένα, γιατί τα άλλα εδώ ο οικονομού δεν είχε τι να πει. Τον κάλυπτο, ο Βασιλακόπουλο. Αλλά παρόλα αυτά βγήκε από τα στενά όρια τη ιατρική επιστήμης, του λειτουργήματο και άρχισε να λέει τι πρόστιμα πρέπει να μπουν και Γιατί είμαστε πλούσια χώρα και πλούσιο λαό και τα έχουμε, Άρα να τα δώσουμε, να τα πληρώνουμε και όλα αυτά τα πολύ. Ωραία, ναι, είμαστε πλούσια χώρα, αλλά πάντα περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση το καλύτερο, όπως είπε και ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα αλλάζει. Είναι μια Ελλάδα που προσελκύει επενδύσει, Είναι μια Ελλάδα που ενισχύει τα εισοδήματα. Αυτή η Ελλάδα είναι που οικοδομούμε και κοιτάζουμε μπροστά. Θα μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο περιμένουν οι Έλληνες από εμάς. Μπακαλιάρο σκορδαλιά. Να μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο περιμένουν οι Έλληνε από εμά. Παστίτσιο που φτουράει. Αυτό είναι καλύτερο γιατί φτουράει, για τον απλό λόγο. Τώρα ο Κορδαλιά είναι και λίγο παροχημένο, αλλά είναι και επαιτειακό τη 25η, τη 5ης Αλλά νομίζω το παστίτσιο που φτουράει είναι το καλύτερο. Έχουμε απάντηση πολλάκι στη Βουλή για αυτά που δεν έχει απαντήσει ο Άδονη. Λοιπόν, πάμε. Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελον σε έμπριμπε τα κάβι βοτούμπια σίγνηφορ τόμπι ροτχάλλερ όμνη τρόπ όρτα φλού Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Αγαπητέ Βαγγέλη Βενιζέλα, απευθύνομαι σε σένα να φοράς τσίκινο σοβρακάκι. Κολύ με τον Βενιζέλο, του κάνει την πρόταση. Φαντάζομαι θα υπάρξει απάντηση και για αυτό το θέμα. Ο κύριο Αθανασί προχθέ, έβαλε φωτιά λίγο το βράδυ στην Βουλή, με την απαγόρευση στον πολλάκι να συνεχίσει. Έγινε όλο αυτό το show εκεί. μετά Ο πολλάκι σε μήνε στο βήμα, δεν κατέβαινε, συνεχίστηκε και χθε, όπω θα έχουμε πει, όπω τα ξέρετε, τα έχετε δει, είναι λίγο πρωτότυπο όλα αυτά. Ο Θαθνασί ήταν πάνω, παλιό δαστικό. Και του, το, του αφαίρεσε τον λόγο βάσει του κανονισμού, το τάδε άρθρο και τα υπόλοιπα. Βρήκαμε ένα παλιό ηχητικό απόσπασμα και τηλεοπτικό του κυρίου Αθανασίου από κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει στο παρελθόν και λέει και κάνει τα ακριβώ αντίθετα. Έπειτα, ο κανονισμό. Το λέει καθαρά όταν ξεφεύγει κανεί από το θέμα, μπορεί ο, ο, ο πρόεδρο να διακόπτει και να του αφηλεί το λόγο. Ε, δεν το κάνουμε αυτό. Υπάρχει μια παράδοση εδώ στη Βουλή που μπορεί και ένα να ξεφεύγει από την. από το θέμα να πηγαίνει να επεκτείνεται. Είχαμε τώρα μια σύμβαση να κυρώσουμε και επεκταθείται σε όλο το φάσμα του μεταναστευτικού. Εντάξει, υπήρξε μια ανοχή από το Προεδρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε αντικρίσεις. Αυτά λοιπόν τα έλεγε ο κύριο Αθανασίου το ακριβώ αντίθετο. Αυτό που γίνεται δηλαδή, αυτό που είπε τώρα είναι το σωστό, γιατί ένα βουλευτή, ένα πολιτικό πρόσωπο, βγαίνει να μιλήσει για κάτι, αλλά ε, θα πει για όλα. Όλα μπλέκονται, αλληλοσυνδέονται. Και είναι το βήμα τη Βουλή. Υποτίθεται εκεί υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Μπορούν να εκφραστούν ποικίλα τρόπο. Ε, αυτό που έλεγε παλιότερα δεν το έκανε προχτέ, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το μακελιό στη Βουλή, να τα πει ακριβώ ίδιο ο Πολάκη χτε το μεσημέρι. και ε, κατα... προβληματιστήκαμε όλοι ή σκεφτόμασταν γιατί να γίνει όλο αυτό το show προβληματιστήκαμε υπάρχουν απαντήσεις προφανώς αλλά ήταν λίγο παράξενο έτσι όπως ξαφνικά έσκασε αυτό το θέμα ε, ακούσαμε τον κύριο οικονόμο πριν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι οι Έλληνε περιμένουν πολλά οι Έλληνε θα περιμέναν και μια μείωση στα καύσιμα στη βενζίνη γιατί με τα αυτοκίνητα πάμε ερχόμαστε έχει ανέβει και αυτή στο θεό όπω όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο δύσκολο. Οι μετακινήσει αναγκαίε, αυτή τη ζούγκλα του λεκανοπεδίου. Βγαίνει ο Σκυλακάκη σήμερα το πρωί εδώ, στα παραπολιτικά, υπουργό εκεί στο οικονομικό Επιτελείο και λέει δεν θα γίνει μείωση τιμή στα καύσιμα. Αλλά έδωσε μια πάρα, πάρα πολύ ωραία εξήγηση γι' αυτό. Α, το κυριότερο όμω είναι ότι ο φόρο στα καύσιμα είναι ένα αντιστρόφο προοδευτικό φόρος. Η μείωση θα ήταν ένα αντίστροφο προοδευτικό φόρο. Δηλαδή, τι γίνεται, Τα καύσιμα. Τα φτωχάνικο κυριά θα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο και δεν έχουν στο κινητό. Ο παρήσει χώρο στα κάψουμε είναι στην Ελλάδα και είναι τεράστιο χώρο. Τα αυτοχάνικο κυριά δεν έχουν στο κινητό όπω. Το κάνουμε ε, ε, ε, το μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων πάρα πολύ άνελο κτλ. Δεν έχουν στο κινητό. Αυτοί που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα που δεν του βλέπετε και του φούσπου τη κοινωνία, θα αυτοηθούν περισσότερο. Οπότε θα κάνουμε μια μείωση φόρμα που θα ωτελεί κατά κύριο λόγο του πλούσου και, και δεν θα. Πε, θα παρεβαίνει καθόλου αφήνεια προστάστηκε τελείω του φτωχότερου, φαίνεται παράλογο. Πολύ ωραία σκέψη. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριο Κυλακά. Ποιοι έχουν αυτοκίνητα οι πλούσιοι. Όποιο έχει αυτοκίνητα σε αυτόν τον τόπο, όλοι το ξέρουμε είναι πλούσιο. Ποιοι δεν έχουν αυτοκίνητα οι φτωχοί Άρα, μειώνοντα τα καύσιμα το φόρο δηλαδή, άλλα την τιμή των καυσίμων, Ποιοι ωφελούνται οι πλούσιοι που έχουν αυτοκίνητα. Καθότη. Πόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα κυκλοφορούν είναι πλουσίων. Η Ελλάδα είναι χώρο πλουσίων. Από παλιά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι Ελλάδα, Ελβετία. Αυτά μπλέκουνε. Θα μπορούσε να τα πει ο κ. Κυλακάκη. Τα λέω εγώ, να συνεχίσω λίγο τη σκέψη του. Άρα, θα είναι παράλογο να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Δεν θα ωφεληθούν οι φτωχοί που δεν έχουν έτσι κι αλλιώ αυτοκίνητο. Οπότε δεν μειώνεται το φόρο στα καύσιμα. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Άκρο ελληνοφρενικό. Ό,τι πιο καλό έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μπράβο στον κύριο, στον κύριο Σκυλακάκη, στον οικονομικό επιτελείο που φροντίζει. Και επίση, είναι μια κυβέρνηση που ποτέ δεν θα έπαιρνε μέτρα ελάφρυνση για πλουσίου. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι μια κυβέρνηση που ό,τι μέτρο παίρνει είναι μόνο για να ελαφρυνθούν οι φτωχοί. Δεν είναι τίποτα. Είναι ταξική η πολιτική τη υπέρ των φτωχών. Το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό δεν μειώνει τα κάψιμα, για να μην ωφεληθούν οι πάρα πολύ πλούσιοι με τα πολλά αυτοκίνητα. Ο κύριο Χατζηδάκη ήταν χτε βράδυ στον Δημητρητάκη. στην εκπομπή και στην τηλεόραση και ρωτήθηκε για την πανδημία, για διάφορα θέματα, γιατί δεν τα πάει και τόσο καλά η κυβέρνηση σε το τομείς τώρα τελευταία και έδωσε μια πάρα πάρα πολύ ωραία απάντηση επιπέδου σκυλακάκι. Είναι πέρα όμως πέρα. κανονικό να πετυχαίνουμε στα δύσκολα, διότι αυτά που μου λέτε είναι δύο δύσκολα θέματα που διαχειριστήκατε και να αποτυγχάνουμε σε 10 ώρες χιονιά... Ε, ή, εν πάση περιπτώσει, σε μια πυρκαγιά που ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, είχε δύο Ποφόρ και έκαψε την Συμβαίνουν Ισιατική. Συμβαίνουν αυτά και στη ζωή μας. Ε, δηλαδή, τι να πω, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας τον Ιωνικό και στο, ε, στην έδρα του έχασε χτες προχτές από τον Αστέρα Τρυπόλεως. Είναι μια πυρκαγιά που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είχε δύο ποφόρ και έκαψε την ιστορία του. Συμβαίνουν Ισιατική. αυτά και στη ζωή μα. Παντού συμβαίνουν αυτά. Να έδωσε και ένα ωραίο παράδειγμα. Παρομοίωσε την κυβέρνηση με τον Παναθηναϊκό Που έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι και η κυβέρνηση τα πήγε σκατά στην κακοκαιρία. Και όχι μόνο εκεί και στην πανδημία. Γενικώ στα πολύ μεγάλα θέματα. μα βλέπετε, βγαίνει συνεχώ πρωθυπουργό με διαγγέλματα και δίνει, μοιράζει. Πάει να πει ότι δεν καλύπτονται αλλιώ όλα αυτά που γίνονται. Πάρτε λεφτά γιατί μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν Δωροδοκία με κάποιο τρόπο Προεκλογική πάντα Καλή είναι, καλοδεχούμενη, δεν το συζητάμε Γιατί έτσι όπως είχαν πάει όλα τα πράγματα ψηλά Φόροι και όλα τα υπόλοιπα Οτιδήποτε πάρει κανείς Ακόμη και αυτή η αύξηση μισθού Τα 37 λεπτά την εβδομάδα Η πρώτη φάση, η δεύτερη θα δούμε πόσο θα είναι Δεν είναι άσχημα Όλα αυτά είναι πολύ καλά όντω, Αλλά εδώ παρομοιάζει την κ Χατζηδάκης, Την κυβέρνηση με τον Παναθηναϊκό που έχασε από τον Αστέρα Τρίπολη και συμβαίνουν αυτά. Συναγωνίζεται αυτή η δήλωση, όχι μόνο τη δήλωση του Σκυλακάκη που ακούσαμε πριν, αλλά μια παλιότερη δήλωση πάλι σε ακραίο φαινόμενο στι φωτιέ του καλοκαιριού, του Αυγούστου, εκείνη τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριο Οικονόμου. Είπα και πριν, γιατί οφείλουμε να είμαστε απολύτω καθαροί, με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Δυστυχώ. Δεν μπορούμε να, να ελέγξουμε τα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, δυστυχώς. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Παπάρετσέγκο. Πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό Αχνοφαίνεται όμως στο βάθος του τούνελ η ελπίδα Με τσίκινα σοβρακάκια Ε ναι πως αλλιώς θα πάμε έτσι προετοίμαστε Αφού έρχεται η ελπίδα Τι βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Για να τη βλέπει πάει να πει ότι έρχεται δεν Θα μπορούσε να πει ψέματα Δεν είναι τέτοιος το χαρακτήρα Δεν τον έχουμε συλλάβει ποτέ να λέει ψέματα. Άρα επειδή έρχεται η ελπίδα φορέστε τα τσίγκινα σοβρακάκια γιατί η προηγούμενη ελπίδα που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα τέτοιες ώρες ε, χρειαζόντουσαν κάτι τσίγκινα σοβρακάκια. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. 2, 11, 10... 888 το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένει. Με τσίγκινο σοβρακάκι και αυτό. Κάντε την εικόνα λίγο. RadioPapakiParaPolitiker.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί. θανάσης Θανασόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά έχω γραφειμένου. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει κολλιτά στι πρώτε διαφημίσει. Έλαρε η Αποστολή του και του συνέχεια να πούμε. Ετού και του έτσι κάνει συνήθως του και του.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 Παλαιού συναδέρφου. Όταν άλλε δοκιμάζανε σαμπάνια τη δεκαετία του 90, η Τζούλια ήταν αγέντη. Άσε μα αγάπη μου. Ε, ναι, πονάω βρεμαλάκια, δεν καταλαβαίνω. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Τα παλαιομοδίτικα. Τι να φέρουμε, λάκια. Σήμερα έρχεται η κακοκαιρία. Πώ λέγεται η κακοκαιρία Τζούλια. Έτσι πρέπει να τη λένε. Η κακοκαιρία Τζούλια. Να θυμίζει κάτι, να παραπέμπει σε το θυμικό μα. Έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο. Ναι, και να βγάλουν και τα μηχανήματα. Είναι έτοιμοι να κάνουν πλάνα, τα αλάτια και ταξίδια. Πια μηχανήματα, τα μόνα μηχανήματα. τα μηχανήματα που έχουν να βγάλουν έξω είναι οι κάμερες που πληρώνουν τα πετσομένα. <ΣΣΣΣ> Αυτά είναι τα μηχανήματα για να δείξουν πόσο κακές είναι οι ιδιετειρίες και πόσο καλό το κράτος. Άσε μας! <ΣΣΣ> <ΣΣ> Β' Αθηνών. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Ναι. <ΣΣ> Νομός Χανίων. Πολάκης Πάβλος. <ΠΟ>. Ναι. Το ότι ψηφίσαν ένα μνημόνιο μαζί του κάνει οι ίδιου. Αν είναι δυνατόν. Όχι, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα για να πιστούμε. Άλλο ένα <σχριβ> μνημόνιο. Κάποια Ά, μέτρα. Μπο... Α, να ψήφισαν και ένα νομοσχέδιο έκτρομα μαζί. Κάτι, να πιστούμε. Α, α, α, εκεί το πήγαινε. Σταμάτα να μιλήσω. Πώς... Α, <σχριβ> σε κάρφωσα. Με κάρφωσε. Λα... Λα... <σχριβ> <σχριβ> <σχριβ> <σχρι> το χάλασα, ε. Πού το χάλασε. Να σου πω κάτι άλλο. Πες στον άλλο ναι, ότι τη γυναίκα του ναυτικός δεν την κάνει πάσα γιατί δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν είναι ιδιοκτησία μα. Η γυναίκα σου έχει την αυτοδιάθεση του εαυτού και του σώματό τη. Παφό. <σταφώς> Ωραία. <σταφώς> στέλνω μήνυμα από τότε. Δεν είναι ιδιοκτησία μου. Μπράβο. Όχι, <σταφώς> μ' αρέσει. Μπράβο. Σωστό είναι ότι δεν είναι η ιδιοκτησία σου. Εγώ στέλνω τώρα, έτσι. Τι τέσσερα <σταφώς> <ρε>, Μαλάκα, <σταφώς> η ιδιοκτησία σου είναι. Άγαμα. <σταφώς> σου στέλνω.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 Τι ακριβώ συμβαίνει, γαμπό τα συμφέροντά του. Α, παπα, τι δεν το περίμενα αυτό, τι ήταν αυτό, απότομο. Ναι, Δεν καταλαβαίνω την ένδειξή σου. Γαμπό τα συμφέροντά του. Μην κύριε, μην εντάξει. Και το μουχαμπέτη του και αυτού που ψηφίζουν για. Ομιλείτε ελληνικά. Μιλώ πολύ καλά τα ελληνικά. Δεν το μουχαμέτη είναι ελληνικό, α πούμε, του μουχαμέτος Είναι αυτό. Ο Μουχαμέτη, ήδη δεν είναι αυτό τώρα, λέξει. Όλο το καραϊκάκι και των υπόλοιπων αρματολών και ανταρτών, γαμπό τα συμφέροντά του και το μουχαμπέτη του. Γεια σου. Have you been to Atikio dos? Have you been to Atikio dos? I have not been to Atikio dos. These days who would have Have you been to I have been to Να βάλω, να, να βάλω μια περίφραξη, να την πω δικιά μου. Αφού δεν ανοίξει κανέναν, να βάλω δυο κότε μέσα, να βάλω ένα κλισάκι και να πω το είχα παιδιά δικό μου. Είναι φέρτε μου και ρεύμα. Και θα το πουλά μετά για κλαπάκι και τέλος Ό,τι θέλω θα το κάνω, δεν σου δίνει λογαριασμό. Βάλε και δύο κλοπέ στο μάνα, να σε προσέξω. Το κάνω αν ε. θέλω και ιδιωτική οδό. Ιδιωτική οδό που θα δίνω δύο χιλιάκια, ξεμπερδεύω να κάνω τη μαλακή αν θέλω. Έμεινε σχέση μόνη στην κατεχάκη.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 Συμπολίτες, την πηδίξα τε. Θα το ξαναπω Την πηδίξα Με τσίκινα σοβρακάκια. Ε ναι. Πώς αλλιώς. Υπάρχει άλλη πρόταση. Πάρτε. Τηλέφωνο, πείτε. Άλλη πρόταση. Για να γίνει η ζήμωση και η κατάλληλη συζήτηση. Για να είμαστε και χρήσιμοι κάποια στιγμή. Γιατί από τα ράδια, από τις τηλεοράσεις λέγονται αερολογίες. Χρηστικότητα. Να υπάρχει κάτι να μείνει. Πρακτικές οδηγίες. Πόσε φορέ λέμε, ειδικά τα τελευταία δυόμιση σχεδόν τρία χρόνια, Χούντα. Έχουμε Χούντα. Λέγεται αυτό. Είναι λίγο άστοχο έτσι κι αλλιώ, γιατί αλλιώ ήταν οι συνθήκε τη Χούντα, αλλιώ οι συνθήκε μια Χούντα και αλλιώ η προσωμείωση τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά λέγεται στο δημόσιο λόγο. Δεν μπορούμε να έχουμε και την απέτηση από όλου του ανθρώπου να κάθονται, να σκέφτονται, να διηλίζουν και να αναλύουν όλα τα θέματα όπω βγαίνει του καθενό. Η Σοφία Βούλτεψ ήρθε σήμερα το πρωί να δώσει μια απάντηση σε αυτό ακριβώ. Ποιοι λένε. ότι αυτό που ζούμε είναι χούντα. Μια γενική τοποθέτηση, επειδή ακούω διάφορα για εκτροπές και ακούω επίσης κάποιοι κάτι λένε για χούντες και κάτι βλέπω τον κύριο Πολάκη να σηκώνει το φίνικα με τα πουλιά. Έλεγα πάντοτε, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και συγκρίνουν τη σημερινή δημοκρατία Με υποψία Χούντας και εκτροπής Πρέπει οι οικογένειές τους Ή οι ίδιοι ανάλογα με την οικογένειά τους Να πέρασαν πάρα πολύ καλά στη Χούντα <Κι> Να πέρασαν πάρα πολύ καλά στη Χούντα Όχι δεν θα μπούμε στο μυαλό της βούλτεψη Δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο Δεν θα καούμε ολοσχερός Που είναι και θέλημα Θεού αν γίνει Το είπε έτσι ακριβώς Όποιος λέει ότι έχουμε Χούντα Είναι αυτός που πέρασε πολύ καλά στη Χούντα. Βεβαίως δεν ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι ότι υπάρχουν βουλευτές της που κάνανε αναφορές με ειδονή στη Χούντα. Αυτοί είχαν περάσει καλά στη Χούντα. Δεν είχαν περάσει καλά. Δεν απαντήθηκε, είπαμε το τελειώνουμε, το είπε η Σοφία Βούλτεψη, το έργο τέχνης όπως είναι η Σοφία Βούλτεψη. Δεν το αναλύεις πολύ γιατί χάνει ένα ποίημα, ένα πινακά ζωγραφικής. Το δέχεις όπως είναι, το κοιτάς, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, πας παραπέρα δείχνοντα ότι κατάλαβες. Γιατί εδώ υπόθηκε κάτι πάρα πολύ σοβαρό για πρώτη φορά σε όλα αυτά που λέγονται για χούντα. Βγαίνει ο Πολάκης, βγαίνει ο Άδωνης, θα πάμε και για τους δύο χτες, για την αισθητική που εκπέμπουνε, όλο αυτό που ζούμε. Λένε για τα τσίγκινα σοβρακάκια και είναι ο Χατζηδάκης που είναι σοβαρός. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης όπως ακούσαμε και πριν με τη δήλασή του για το Μπαναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης και παίρνει αποστάσεις από τον συνάδελφό του Υπουργό Αναπτύξεως Άδωνη. Κατά την άποψή μου με ξέρετε χρόνια. Και τόση ώρα που συμμετέχω σε όλη αυτή τη συζήτηση, αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Το καταλαβαίνω. Ε, με την έννοια ότι εγώ είχα την τύχη από 29 χρονών να είμαι Να κάθομαι δίπλα στον Μακαρίτη, τον Δάκη Λαμπρία, στο Δημήτρη Τσάτσο και τα λοιπά τώρα μην αδικήσω Έτσι. Και τώρα έρχομαι, μετά από τόσα χρόνια διαδρομής στην πολιτική, να μιλάμε για τα θέματα αυτά τώρα. Τα σοβρακάκια και τα υπόλοιπα. Τι να σας πω εκεί, ε, Τάκη. Δεν, δεν, δεν, ναι, είναι... Όλοι ελπίζαμε ότι θα κάναμε κάποιο προ... κάποια πρόοδο, αλλά φαίνεται ότι το κίτρινο επιστρέφει. Δεν είμαι παίκτη για αυτό το άθλημα. Μάλιστα. Είμαι σε άλλο γήπεδο. Ε, τι να σας πω. Δεν είναι παίκτη, είναι σοβαρός, παίρνει τις αποστάσεις του. ούτε θα μιλούσε ποτέ για βρακιά. ο Κωστής Χατζηδάκης είπε όμως το άλλο με τον Αστέρα Τρίπολης είναι καλύτερο από τα βρακιά αν δεν το συζητάμε απλά τα βρακιά έχουν και μια χρηστικότητα ξαναλέμε και ταιριάζουν περισσότερο στην πολιτική ζωή του τόπου έτσι όπως εξελίσσεται και όπως θα εξελιχθεί με νόψη και εκλογών που είναι πολύ κοντά από ό,τι νιώθουμε και βλέπουμε πια όλοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο βγαίνει χθε το Δελτίο του Sky ο αναλυτής του Δελτίου ο Ο δημοσιο Να πει για το τρέχοντα. Υπάρχουν πολλοί αναλυτέ σε όλα τα δελτία. Και ο Σκά έχει αρκετού αξιόλογου δημοσιογράφου. Βγαίνει λοιπόν και ο Παναγιώτη Λάμψια και κάνει μια σύγκριση, εκεί που δεν το περίμενε κανεί. Επανήλθε το 2008, γιατί πάμε σε εκλογέ. Και μάλλον θα ανασυρθούν τα πάντα από τα μπαούλα. Θα φτάσουμε στο 2008, μπορεί και στο 1908 να δούμε τι έκανε ο Βενιζέλο ο Ελευθέριος τότε και η παράταξη η Βασιλική. Κάπω τα έμπλεξε με τον Προκόπη Παυλόπουλο, με, τα, με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και λέει το εξή. Είναι ένα σχέδιο που ξεφαίνεται από πολύ παλιά. Ξεκινάει από το 2008, αν μου επιτρέπεις τότε που κάει και η Αθήνα και ο κύριο Προκόπης Παυλόπουλο συνομιλούσε με τον κύριο Τσίπρα και του ομοίου του, αντί να βάλει τάξη στη χώρα. Λοιπόν, και αργότερα ξέρουμε πώ ο εξαργύρωσε με μια θέση στην Προεδρία τη Δημοκρατία. Με τα λόγου γνώσεω μιλώ, δεν λέω από το κεφάλι μου πράγματα. Να το κρατήσουμε το τελευταίο, γιατί οι δημοσιογράφοι πάντα δεν μιλάνε από το κεφάλι του. Με τα λόγου γνώσεως μιλάμε όλοι, τεκμηριωμένα. Εδώ ξαφνικά στα καλά καθούμενα εμπλέκει και τον Παυλόπουλο, ο οποίο και στη διάρκεια τη θητεία του δεν υπήρχε, ήταν ό,τι πιο διακοσμητικό. Παρ' όλα αυτά, πήρε μπάλα τον Παυλόπουλο για να πει για το ΣΥΡΙΖΑ ότι από το 8 από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τα επεισόδια, το κάψιμο τη Αθήνα στον Γρηγορόπουλο, τη δράση, τη στάση. τη στάση του κράτους τότε που ήταν ε, πολύ ανεκτική, σύμφωνα πάντα με όλους αυτούς, αυτό το είπε ο Λάμψας χθες. Έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μια ευκαιρία να γίνει πολιτικό μεταξύ των μεγάλων βγαίνει σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή, είναι ο οικονόμου που λέει το εξής μαζί με Πορτοσάλτε και Μαρία Ανισθασοπούλου. Τη οπιστοχώρηση του κράτους είναι δυστυχώς... Χρεώνεται σε κίνδυνο. Είχε με την μεγάλη ευθύνη ο κύριο Παβλόπουλο Τότε ρετάμε πήγε και τότε. τότε. Τα ίδια αλλιώ. Και και μεγάλη γιλάμε, ευθύνη. Γίναμε κακή κλπ. Απλώ αυτό το υπευθυμίζει χθε ο, ο, ο παλιό τη λάμπα. Να προσθέσω και μία ακόμη ατάξη. Και προσθέτει ο λάμψε και τη συναλλαγή. είναι που ενώσε το Σύριζό από αυτό, αυτό, το κατάλαβα. Αλλά ο παναγιο αυτό το προσθέτει. Δεν συμφωνεί στην προετρία. Δεν συμφωνεί στην προετρία. Λοιπόν, 2008. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4%. Μόλι είχε αναλάβει ο Τσίπρας κάποιους μήνες και τα έκανε όλα αυτά ο Παυλόπουλος. Αυτό λέει εδώ το ροϊκονόμου η Μαρία. Ότι επειδή είχε συμφωνήσει την προεδρία έβλεπε δηλαδή ο Παυλόπουλο με, με την οξυδέρκεια που τον διακρίνει. Ή ο Τσίπρας με την επίσης οξυδέρκεια που τον διακρίνει από το 8 ότι σε 7 χρόνια θα είναι κυβέρνηση. Το βλέπαν αυτό. Και άρα από τότε... Ο Παυλόπουλος δεν κατέβασε το στρατό και την αστυνομία και δεν έγινε αιματοχυσία στην Αθήνα για να γίνει Προέδρος 7 χρόνια μετά. Αυτό λοιπόν το είπανε το πρωί οι αξιόλογοι συνάδελφοι συνεχίζοντας του ΛΑΜΣΙΑ τη χθεσινή τοποθέτηση. Πάμε πολύ καλά, οι εκλογές θα είναι πολύ καλές, θα γίνουν προ όφελο των αναγκών και των ετοιμάτων και των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και θα βγει ο καλύτερος είμαι σίγουρο μέσα από αυτό το βορβορόδες κλίμα θα γίνει μια σωστή επιλογή φαίνεται από τώρα που θα πάνε τα πράγματα λαός λοιπόν επειδή σε αυτόν θα πέσει για άλλη μια φορά η μπάλα στο κεφάλι μέρος δεύτερον Εκούμα λέει έλεω. Αμπά. Τι αμπάγμα. Και μου κάνει παραπονέται δεν περνω. Θα σου κάνω. Θυμίζει <χ conflicts> να πάρει και τώρα κρύβει και όλα και δεν δουσκόσαμε αμέσω, ε όχι. <χ> <χ> σου κάνω κάνει, <μ> ένα αρεφαλάκι όχι, εδώ είμαι, εδώ, εδώ που είμαι τα τελευταία 20 χρόνια. Πού είσαι τα τελευταία 20 χρόνια. Τελευταία 20 χρόνια, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο Όχι αγάπη μου, όχι, γιατί έχει πάνω από έξι 8 μήνε να πάρει. Άρα τόσο καιρό δεν ήσουν. εδώ κάπου αλλού το όδινε. Εδώ είμουν ραφιλέκε, εδώ, εδώ. Δεν το πει πολύ άσχολο ότι τα χαμειστε δουλειά. Εντάξει, όλα καλά ρε, όλα καλά. Η ζωή είναι ωραία φίλε και θα τη τα πάρω ό,τι μου χρωστάει. Μου χρωστάει. Σου χρωστάει. Δε, ναι, η ζωή μου χρωστάει φίλε, δεν τη χρωστάω. Από 12 χρόνια δουλά... Παιδάκι είμαστε... Κυριάκος λέγεται, όχι, όχι ζωή. Κυριάκος αυτός που σου χρωστάει. Ναι, παραπολιτικά είναι. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, να σα πω κάτι. Ο Άδωνη, όταν ήταν. Παπα, παπα, Έχετε ναι. ρίξει το επίπεδο με το καλημέρα. Ναι, τι. Ναι, ο ο Άδωνη, όταν ήταν στην αγκαλιά το άλλο φρούτο του καρατζαφέρι Ναι. Έβγαινε στι τηλεοράσει και έλεγε με καμάρι, μνημονιακότερο των μνημονιακών είμαι εγώ. Να είμαι ο πιο μνημονιακό βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά Αυτό έλεγε. Ναι, και μην πείτε ότι μου παίρνει ο Τόμψεν τι δόξει, αμάρουν. Θα διώξω κόσμο ε. τι έλεγε. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην τρόικα. Έχω βαρεθεί! Να κάνω το αυτονόητο και να παίρνω τη δώσω αυτόν. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Εμένα να μου αρέσει κάτι που κάτι τίποτε που έχουν και εκπομπέ που βγαίνουν και λένε για του ιριζέου τώρα α, ότι θα οι δικτάτορε. Αλλά τον άδουν με τον πατακό δεν το θεωρούν δικτάτορα τον πατακό. Ένα σκατό και ένα σκατώ είναι οι Σιριζέοι. Για μένα ένα είναι το κόμμα. Ένα και μοναδικό. Φελόπουλο. Τι. Αμίθουμε. και καλά αυτό. Βαρυφάκης; Τι; Κ κ ε Α πα πα πα πα πα πα παρατσένκο. Ναι, παπαρατσένκο. Αντε γεια σας. Αντε γεια. Τι; Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, να πούμε και τα δικά μα. Αυτό το μου λ. Πάνω ο Σπύρο, ο Σπυρίδωνα, ναι, με το καλλιτεχνικό άνδρα. Μην λέτε του... έτσι, μην λέτε έτσι, δεν ξέρω ποιον εννοείται. Για πες για έναν Σπυρίδωνα, το... ναι. Το Σπυρίδωνα με το καλλιτεχνικό άνδρα. Ξέρω ξέρω, σα... ξέρω, ξέρω, το ξέρω, ξέρω. Τον Ιεύ στο Μην το πει για να περάσει το μου λ. Πάνω παρακάτω. Τώρα είναι ευχαριστημένο που του έχουμε περάσει σε πάντα του όλου ένα εκατομμύριο. Δεν τον άκουσα Κοίταξε, είναι μια πρωτιά όμω αδιαμφισβήτητη πια. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Δεν γίνεται. Ε, φυλαράκι, πάντα, πάντα, πάντα, είμαστε πολλέ. Δεν θέλω να είμαστε μίζε που λέει και ο πακογιάνη, μην είστε μίζε. Η oh. πρωτιά είναι πρωτιά, Φιλέ; Μόκο! Μπράβο, ναι. Μόκο! Είναι πρωτιά στα αρνητικά είναι άλλο καπέλο, έτσι; Η πρωτιά είναι πρωτιά τέλο. Μπράβο τελείωσε, Πάντω φιλέ! Ό,τι ο λαό και οι γέτερε του. Φιλιά στα κοντομέγια, σα αγαπάω, σαγό, καθημερινά, φυλάκα στην καλίτσα. Καλάχιστη έτσι και οκομίη, τώρα και δεν πέρα τηλέφωνο. Φιλαράκι έρωτα, έρωτα, Φιλέ. Η φάση σου είναι έρωτα, είναι χαρό, ότι αισθάνωμακίζω και ζώο. Δεν ξέρω mm. και ζω. Δεν ξέρω τι είναι εδώ το ζω, φίλε, και θα το ζήσω Μα, γιατί μου και ζω είναι ωραία και την αγαπάω ρε φίλε την αγαπάω σ Σαγαπάω κοίτα, Σαγαπάω κοίτα, Να σου πω κάτι, δεν αναφέρετε τίποτα για αυτά που γίνονται στο Καναδά. Τέταρτη μέρα, αποκλεισμένο ο πρόεδρο. Να δούμε ο Κούλη και ελικόπτερο θα έρθει να τον πάρει πάνω από τον αξί Θα έρθει? Τον το βλέπει. Ακόμα στα ελικόπτερα είμαστε. Δεν έχει βρεθεί μια υπόγεια σύραγγα να είναι και πιο κοντά εκεί που του πρέπει όλοι αυτοί. Στου υπονόμου. Τι! Μα μπορεί και με ραφάρ να το μεταφέρουν και μετά. Έχελε νονιτσάκια α... μαλάκια που ξέραν όλο το υπόγειο σύστημα. Τέλο πάντων τώρα. Έλα, χάρηκα. Χάρηκα και εγώ, για. Τυχαία η σύγκριση με ρε έτσι. <ΣΣΣΣ> Υπάρχει ένα θέμα, το θέμα, κατά τη γνώμη, μου, των ημερών, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τον 19 χρόνο και την δολοφονία του από τους δολοφόνους. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν, ό, ό,τι και άλλο να ήταν, αυτή η ιδιότητα έρχεται από πάνω. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, σίγουρα κάτι σάπιο γίνεται εκεί. Δεν μένουμε, δεν πιάνουμε το σφιγμό της πόλης, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε το δηλητήριο του εθνικισμού, του ρατσισμού, το οποίο εμφανίζεται είτε ως οπαδικό κίνημα, υπάρχει και αυτή η φράση που περιγράφει αυτό το έσχος, είτε ως μακεδονομάχοι πατριώτες με διάφορες αφορμές, είτε ως μαθητές ΕΠΑΛ, όπως του ζήσαμε πριν λίγο καιρό, είτε ως κανονικά τάγματα εφόδου, κανονικά όμως τάγματα Εφόδου, πατριώτες, ακροδεξιές συμμορίες, μαφιόζοι, ποδοσφαιρικοί παράγοντες Πάνω εκεί είναι ένα κοκτέιλ που έχει αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα που παρακολουθούμε Γύρω από αυτό έχουν υποθεί πάρα πολλά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη ε, Δεν ξέρω τι μπορεί να προσθέσει τώρα μια ραδιοφωνική εκπομπή Πέρα από αυτά τα σε τίτλου που σα ανέφερα πριν Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για συζήτηση Θα καταφύγουμε λίγο στο Ρίτσο. Θα σα διαβάσω ένα ποίημα που έχει γράψει ο Ρίτσο και λέει το εξή: Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια του. Τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια τη μητέρα του. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον αθμό και τον χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν να πιάνει σιγαλή βροχή κατά καλοκαιριού στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά, μένουν στο σπίτι. Και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Και αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κιλοπονάνε πάλι. Ο καλούχ χρυσούλι και την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, Έλα μου χρυσό, ο κόσμος αναγέμισε καμπάνας που γράμονται από το μωρά και αχολογάει το δίλημο γλυκό και λαϊδίσμα χρυσού Φίλε μου καλοί. Στο καλό Χρυσόπουλι, κι αύριο με την αυγή, στο μπαλκόνι στην αυλή μου. Έλα μου, Χρυσόπουλι, μου Φίλε μου, καλό ήλιο μου, στο καλό. Χρυσοπουλή Κι αύριο με την αυγή Στο μπαλκόνι στην αυγή Έλα μου Χρυσοπουλή Ψέματα κάτι θα μείνει Παπάρα τσέγκο Να φοράς τσίγκινο σοβρακάκι Και ο Παπάρα τσέγκο σοβρακάκι Χρήσιμες και αυτές οι παρενέσεις και προτάσεις Το Χίλτον το κομικό ιστορικό μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας Έχει κλείσει από χτες προχτες Διότι το πήρε νέος όμιλος, θα το ανακαινήσει λέει, θα κάνει και κάτι διαμερίσματα σε δύο ρόφους με θέα, ευάερα, ευήλια, είναι άλλωστε το ξενοδοχείο και στο σημείο που βρίσκεται αρκετά ε, Οπότε επειδή είναι ένα σημαντικό εμβληματικό κτίριο της Αθήνας κάπως πέσαμε πάνω στην ε, ε, έναρξη της ιστορίας του Χίλτον Ήταν 20 Απριλίου του 1963 63, που άνοιξε τις πύλες του το μεγάλο ξενοδοχείο, τότε δεν υπήρχε ούτε Twitter, ούτε Facebook σχεδόν ούτε τηλεόραση, μόνο το ραδιόφωνο αλλά υπήρχαν τα επίκαιρα, ένα φιλμάκι που έπαιζε στους κινηματογράφους στην αρχή των ταινιών και έτσι πέρναγε η προπαγάνδα δεν υπήρχαν παπαγάλοι, δεν υπήρχαν άλλα πουλιά ό,τι έβλεπες από τα επίκαιρα. Πολύ μυστροί υπήρχε τότε γιατί αν το, η Αθήνα, η το σκέτο, μετά τα. από Καΐρια του Πολέμου. Θα ακούσουμε λοιπόν από τα τότε επίκαιρα 20 Απριλίου του 1963. Με εξαιρετική επισημότητα και με συμμετοχήν πλήθους κόσμου ετελέστησαν τα εγγένεια του Ξενοδοχείου Χίλτον παρουσία πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου ξενών διπλωματικών αντιπροσωπιών και άλλων επισήμων. Το νέο Ξενοδοχείο Αληθινό Κόσμημα των Αθηνών εκτίστηκε επί εκτάσεως τετραγωνικών μέτρων. Έχει ύψο 45 μέτρων, 10 ορόφους και 480 δωμάτια με λουτρό. Όλα τα δωμάτια έχουν κλιματισμό. Ιδιαίτερο δε πολιτελή είναι τα λεγόμενα βασιλικά διαμερίσματα, προοριζόμενα διψηλού ξένου. Οι αρχιτέκτονες του Χίλτον είναι έβεινε. Η δε διακόσμησή του ανετέφθη στην εταιρεία Warner Burns Tone Lund. Από την ταράτσα του Χίλτον μπορεί να δει κανεί ολόκληρη την Αθήνα και να διαπιστώσει πω η πρωτεύουσα τη Ελλάδο έγινε στα τελευταία αυτά χρόνια αληθινή μεγαλούπολη. Συγχρονισμένη απόλυτα στο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό ρυθμό. Ου, αυτό ακριβώ έγινε η πρωτεύουσα τη Ελλάδο. Η πρωτεύουσα τη Ελλάδο, αν δείτε ακόμη και φωτογραφίε από την κατοχή, από την κατοχή που είχαμε εμφυλίου, Αγγλέζου εδώ και όλα τα υπόλοιπα, έχει τελεία κτίρια. Υπάρχουν κάτι φωτογραφικά, άλμπουμ που δείχνουν στην Ακαδημία στη Σταδίου, όλα τρύπατα ή τετραόροφα νεοκλασικά, με τα μπαλκόνια, με τα κάγκελα. Τέλη, ό, ό, όλη η Ακαδημία, όλη η Πανεπιστημίου. Και αυτό τώρα εδώ που περιγράφει ω εξυγχρονισμό το βίντεο αυτό ήταν: Γκρεμίζουμε όλα αυτά τα διαμάδια Θα ήταν η πιο όμορφη πρωτεύουσα του κόσμου με αυτό το καιρό και με αυτό το φω. Και φτιάχνουμε τα τέρατα τη πολυκατοικία. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν ο εξυγχρονισμό τότε του Εθνάρχου Καραμαλή που γκρέμιζε με του γκασμάδε τότε τα τραμ. Για να ξανά έρθουν μετά τα τραμ και να γυρνοβολάνουν ακόμη και με στον πειράδο μα αφήνουν να περάσουμε. Ε, θα έχει αυτοδυναμία. Είναι η δημοκρατία στι επόμενε εκλογέ. Δεν το λέμε εμεί, δεν το λένε οι δημοσκοπήσεις Το νιώθει ο. τον σμίζεται ο Βορύδη. Εμεί έχουμε πει τι θέλουμε. Θέλουμε αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό. Και θα τη διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και σα λέω, και δεν το λέω που λέμε εξ γιατί πρέπει να το πω. Mm -hmm. Λοιπόν, σα λέω ότι είμαι πεπισμένο ότι θα την έχουμε την αυτοδυναμία. Ε, αν θέλετε, να το σα το εξηγώ κιόλα. Αν θέλετε, αυτό και είναι νούμερα μέχρι αυτό. τώρα. Το τραγούδι δεν είναι για την αυτοδυναμία, οποία προκύπτει, όπως λέει και οικονόμου. ο οικονομού. Ο υπουργό λέει: Θα έχουμε. Ο δημοσιογράφο βγαίνει πιο μπροστά, ελέγχοντα πάντα τον υπουργό. Γιατί εδώ τον ελέγχει. Του λέει: Δεν ισχύει αυτό που λε, είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Είναι τραγούδι του κόκκινου στρατού. Γιατί σαν σήμερα, το 1943, λίγη η ηρωική μάχη του Στάλιγκραντ. Το τελευταίο χειρό των Γερμανών στο Στάλιγκραντ πέφτει, παραδίδεται στον κόκκινο στρατό, η περίφημη έκτη στρατιά. τον Ναζί, η πολιορκία διήρκησε 140 μέρες και έγινε σύμβολο αντίστασης κατά τον Ναζί. Κόκκινου στρατού, ένα από αυτά, από την περίφημη χοροδία, αντρικέ φωνέ, συγκλονιστικό έτσι κι αλλιώ. Έχουν γίνει απόπειρε να αντιγραφεί και από του άλλου απέναντι, του δυτικού. Αλλά έχουν μια μοναδική εδώ. Είναι και τα τραγούδια, τέτοια. Είναι και η γλώσσα, όλα μαζί. Και το μυαλό μα είναι στου συντρόφου τη Πορτογαλίας, Έγιναν εκλογέ στην Πορτογαλία με στην πανδημία. Έγιναν και ξαναβγήκε ο σοσιαλιστή ενισχυμένο και με αυτοδυναμία αυτή τη φορά και δεν βγήκανε οι κομμουνιστέ που τον είχαν στηρίξει. Το κομμουνιστικό κόμμα εκεί με τον μπλόκο που είχε συντάξει πέσανε αρκετά, ανέβηκε η ακροδεξιά όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες συμπράξει και μένουν απ' έξω οι κομμουνιστές με μειωμένο ποσοστό διότι ασχολήθηκαν και έμπλεξαν με τα πίτουρα και αυτά πληρώνονται αμέσως. Αυτά τα πολύ ωραία πάμε στο τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.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 Είναι πολύ μου, ε, είδε πολύ ξενέρωτη Δεν είναι Πότε το πω τώρα Δεν είναι μ, καβλωτική ρε παιδί μου Μάλιστα, δεν αυτοί... Με μερδεύσατε λίγο Αλλά το θέμα κάποτας είναι, είναι μερδευτικό έτσι κι αλλιώς το πω, ρε παιδί μου. Ναι, καλά το πες. Είναι λου, λουλάκια να πούμε mm. Δηλαδή έναν είχε αυτή παράταξε το μη Και αυτόν τον μερατάξανε Να ρωτήσω, σύμφωνα με τον περιοριστικό έλεγχο, οι μανάδε των δημοσιογράφων φαντάζομαι ότι έβλεπαν για πολύ ωραίο το πλυντήριο. Γι' αυτό ξεπλένουν οι δημοσιογράφοι κυβερνήσει, Ε τι, Και σε περιμένω να βγεις μια τηλεοπτική εκπομπή, να κάνει αυτή την εικόνα με το νερό. Να λες, Έβαλε νερό με όπερα και βγήκε ο Μητσουτάκη. Έβαλα με χίβι με και έβγαλε πάλι τη το φωτογραφία φο... του Άδωνη. Mm. Αυτά είναι κολλάκι για σένα δε, και απορρογ Λοιπόν, εμεί εδώ στη Μακεδονία. Πιον όταν χιονίζει χιονί, νύχτα μέρα. Τι έγινε και στράβο εκεί σε εσά. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέφτε η βράδυ. Δεν μιλάει καλά για τη Μακεδονία. Η Ελλάδα είναι μεχτήλα μία, τα έχουμε πει αυτά. Αγόρι μου, μήπω ήταν. Είδαν... Τη Μακεδονία την πουλήσαμε, πάει, άστο. Μήπω ήταν το βίντεο γοντιμώματο και κάτι έπαθε και κάτι πάσα τη πρωτεύουσα. Ναι, ναι το... κοιτάγ για τα χιόνια και φοβήθηκε μηγενή ίσουν άνθρωπο. Το στρίψα, δηλαδή στρίψεται. Θα δει τώρα τι θα γίνει. Στι επόμενε γέννε. Πόσοι θα... άνθρωποι ήταν μέσα στη. Νατική οδό, 5.000. 5.000 χιονότροποι θα γεννηθούν. Όχι, ωραία! Μάστα, τι ωραία, Άστα, τι ωραία και... δεν είναι. Αν σκεφτεί ότι θα... το καρό του δεν βγαίνει εύκολα, καλά μπαίνει. <laughs> Τέλο πάντων. Θα βάλει και λαμπάκια ο Μπακογιάννη. Γιατί έχει λαμπάκι οχι ο άνθρωπο. Για να φωτίζονται. 5.000 είναι ωραιότατοι με τα και να φωτίζονται. Ο Μπακογιάννη γιατί μήπως... τον μπλέξαμε τώρα το παιδί που τα κάνει μια χαρά όλα τι καλά. Και είναι και πρώτο σε ένα φυλάδιο που έβγαλε ένα περιοδικό στην. Ε, ε, ε, είναι πρώτο μία... σε ένα φυλάδιο. Δηλαδή σε αυτό το φυλάδιο δεν ήταν κανείς άλλος πρώτος Πρώτος ήταν ο Πακογιάννης Σε αυτό το φυλάδιο νίκησε το φυλάδιο Πρώτος ήταν μόνο στο Κυργή πρώτος Ναι αλλά σε ολόκληρο φυλάδιο γιατί δεν το λέτε αυτό ε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 Αυτό ο Κιμ Ιονκούν να ζει άραγε, μήπω αυτοκτόνησε. Δεν ξέρω, μαλαγίζεται. <Τι> θα έπρεπε να έχει πατήσει το κουμπί από καιρό τώρα. <Τι> μαλαγίζεται. Καλά, το κουμπί δεν το πάτησε, αλλά μήπω αυτοκτόνησε, μήπω έκανε κακό στον εαυτό του, γιατί του πήρε τη δόξα αυτό ο Κούλη. Ο Γαμίλη, ξέρει. Απορώ. Να, να μάθουμε νέα. Του μάθε ή κάνε ένα ρεπορτάζ. Δεν έχω ε. μάθει κάτι. Κάτι ότι έχει πεθάνει και ότι είναι σαν το Σαββατοκύριακο του Μπάρνη. <Τι> και το μεταφέρουν <Τι> από εδώ και από εκεί με γυαλιά για να μην φαίνεται ότι έχει πεθάνει. <Τι> Μετά κάπου τον βρήκανε κουρεμένο και αλλαγμένο με κάτι mm -hmm. πλαστικές Μάλλον άλλο είναι, έχει πεθάνει σίγουρα αυτός mm -hmm. Δεν ξέρω, περίεργα τα πράγματα, περίεργα mm -hmm. τα πράγματα Τέλος πάντων, από ηγέτες παγκοσμίου βελινικούς εμείς έχουμε κούλινε. Τυχαίο, <Τιχερό>, δεν νομίζω